Ναι, το μάθημα κατά τη διάρκεια της πορείας Στο σημείο αυτό ζωγράφης Συστομα Ah. Έχει προϋπάρξει η έρωτος μοιράζεται mm -hmm. τις σκέψεις mm -hmm. Και χορεύω, ώστε mm -hmm. να στο τέλος φεύγουμε